Ωραία ο, ο, ο Μάκα στο Παλάκα ή εκείπα σκοτώνεται η γυναίκε. Είναι βλάκα πρώτα απ' όλα δείχνει, διότι εκείνη τη στιγμή που σκότωσε την γυναίκα του, εάν ήταν ατυχία γεγονό μέσα στο θυμό του και μέσα στο τάχασε και τρελάθηκε, εάν έπαιζε τηλέφωνο με τα αστυνομία δεν θα πήγουν και τέσσερα χρόνια φυλακή. Να σου πω, απλά βγείτε και πήτε, λίγο τσακωθήκαμε, γίναμε κόλλο, την ξεκίνησα και αματοπίσε πέντε χρονιά και έξω. Ναι, και μετά να πάω τηλέφωνο αστυνομία, έβρανο ψυχή το μάλλον. Είναι σαν τα παιχνίδια. Στο PlayStation, α πούμε, που σου λέει τώρα ο Μπαλάσκα στο cheat. Πραγματικά, δηλαδή, για να σου να... Που δεν περνά την πίστα με τίποτα και ξαφνικά ψάχνει να βρει πώ την κλέβουν να πάει παρακάτω να περάσει την πίστα. Αυτό, αυτό τους κάνει ο Μπαλάσκα. Μήπω πόσο μαλάσκα μπορεί να είναι ένα άνδρα, πληρώνει δηλαδή για να λέει αυτέ τι μαλλιέ. Έλεω! Τον Μπαλάσκα, από τον Μαλάκα το χωρίζουν δύο γράμματα, το πι και το σίγμα.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 Υπόλοιπο ήταν έκτρωμα, μάλιστα. Άρα, ποιο θα σκίσουν όλο ή το μισό, δεν, δεν καταλαβαίνω. Το μισό είναι έκτρομα το μισό θα σκίσουν. θα σκίσουν à, το, το άλλο, το είναι καλό. Θα το εφαρμόσουνε, θα το εφαρμόσουνε εφαρμόσουν για να το καταργήσουνε. Α, μάλιστα. Α, οκ, okay, εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Απλά μπερδεύτηκα.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 Πρέπει λίγο να επικαιροποιήσουν τι γαλέρε τη εποχή. Δεν είναι μόνο τα εργοστάσια. Βάλτον τα... στην οικοδομή. Να κουβαλάει λάσπη. Την οικοδομή την ξέρουμε. Τα εργοστάσια τα ξέρουμε τόσα χρόνια. Την οικοδομή, την ξέρουμε. Τα επικρατεί. Αλλά πρέπει λίγο να ακουστεί. Σωστό. Βάλτον να είναι τroll. Να είναι ποτάκι Να πρέπει τώρα 12 ώρε να κάθεται να γράφει fake news και τέτοια. Κι αυτό, και αυτό. Όλα, όλα να τα σκεφτούμε. Και τι νέε δουλειέ. Αλλά λίγο, λίγο στην εστίαση που σε φωνάζουν 8 η το βράδυ και σου λένε Ελά να δουλέψει Ωρε γιατί έπεσε δουλειά και σηκώνε από το σπίτι σου και πάει για δύο ώρε. Η αιστείαση είναι η σύγχρονη γαλέρα τη εποχή. Δεν, δεν έχει ακουστεί αυτό καθόλου. Α, επίση κάτι άλλο τώρα που πάει για γαλέρα. Ο Λαβρετιάδη ξαναξεκίνησε τι business. Άκουσα. Πήρε ένα εργοστάσιο πάλι πάνω στην πορεία Ελλάδα. Λοιπασμάτων. Γκρινιάζουν. Βεβαίω. Ναι, βεβαίω πήρε. Πήρε. Γιατί όχι. Είχαν κατέβει στην πορεία προχθέ τα λοιπάσματα. Αθωώθηκε. Δεν ξέρω αν το άκουσε από όλα αυτά. Τράπεζε, δάνεια. Άμα ο, ο άνθρωπο και... δεν είχε κάνει κάτι γιατί να μην αθωθεί. Δεν πάτε σε διάλογο λόγο.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 Είναι το χρώμα μας. Γυρίσανε 100 κεφάλια και με κοίταζαν οι γάβριοι θα με φάνε ζωντανό εδώ πέρα στο Πειραιά. Να σε φάνε. Παντώ. Να προσέξεις τι ακούς. Εγώ τι να κάνω, τι μου σερβίρετε. Αυτό να προσέχεις, τι σου σερβίρουμε. Δεν πάτε σε διάλογο. Πού Κούσερα Αποστόλη. Έλα. Και ρόγματα από με ρε. Ναι και μου Να σου πω, ωραία, θα πούμε πολλά χρόνια, λύσια σου λέω. Έχατε ξαφανιστεί, μετά εμφανιστείγαμε μετά ξαφανιστικά. Εμεί και... εξαφανιστικά, εσύ δεν πει χαμάρι. Εγώ ξαφανήστηκα, εγώ το πήρα χαμπάρι. Αλλά εσεί ξαφανιστήκα και καφανιστήκατε. Το πήρα χαμπά, αλλά μετά πήρα πιάνε πράγματα χαμάρει. Στο ακριβώ σίγουρα. Πόστέ να με τι παραστάσει Ξανά. 3 Ιουλίου στην Αθήνα, 4 Καβάλα, 5 Θεσσαλονίκη. Τρει Ιουλίου πού στην Αθήνα. Στα λιπάσματα. Γιατί θελιέ, θα πάμε μετά να ρεπό! Ε, έτσι ο Σιμπτία. Είπα να το σκεφτώ λίγο έτσι. Από ρεπό πάω, από μαζεμένα ρεπό πάω εκεί. Ε, βέβαια ε, το ξέρω γιατί και εσύ δουλεύει, το έχω δει. Αυτό. <Για> λοιπόν, να με Αποστολή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξανά να ξανά από σου ιδέα. Είμαι αυτό που σου έχει υποσκευτεί ότι θα σε πάρει μάνα του τηλέφωνο να σου πει για εμβόλια κτλ. Μα πήρε χαμπάρι η μαμά και δεν πήρε τηλέφωνο. Όρε γαμώτη. Εσύ αυτέ. Δεν μπορεί να κάνει μια φάσησα τη προκοπή. Ευχείο αυτό, ισχύει αυτό. Τώσοι άλλοι πώ τα έχουν καταφέρει και παίρνω εδώ γιαγιάδε, μανάδε. Ή άλλοι με την κούκλα, ο ένα ο άλλο. Άσε, με το ποδήλατο. αυτό. Κοίτα, εμένα μου είστε είναι λίγο πιο κανόνη από του πολιτού. Εσύ ίσω χαλάσει. Εγώ είμαι χαλβάσει. Αντιμετωπίζω γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, ήθελα να πω κάτι σοβαρό για το Χατζηδάκι. Ρε φύση, το κράζεσαι τον άνθρωπο και είναι κρίμα, ρε. Ο άνθρωπο είναι υπέρ των εργατών, ρε. Πάντα το ήταν. Το νομοσχέδιο, άκου λίγο να σου πω, τώρα με το καινούργιο νομοσχέδιο, καβατζόνονται οι εργαζόμενοι, ρε. Πάλι ο εργαζόμενο στα αφεντικό του. Αφεντικό, έχει καλό καιρό. Παρασκευή δεθέρα, περνώ ρε πω και θα βρίσκουν μετά με υπερορίε. Α, α, πάλι στη λούφα του εργαζόμενου είναι το νομοσχέδιο. Ε, τι σου λέω εγώ τώρα, τι σου λέω, τι να σου πω. έτσι. Δεν ξέρω τι κάνει, Εσύ. Πολλά <Δεν> έχουν δει τα μάτια μου. Πολλά έχουν <Δεν> δει τα μάτια μου. Αυτό μου φέρνει τρόμο. Αυτό μου φέρνει τρόμο. Ναι, και αν είσαι ο Νεβίτη. Δεν είμαι ο Δεν ήσουν άξιο γι' αυτό. Δεν, ήμουν άξιος για Να δεν ήσουν άξιο νιονδύτη. Δεν ήσουν άριστο. Ούτε άριστο ούτε άξιο. Άκουσα προχθέ διάφορα. Άκουσα τον Μπογδάνο που έκανε μια πράξη. Λέει 5-8-40 και 4-10-40. Άρα εξισώνει το ώρες. Εδωμα... Θα του πω του κυρίου Μπογδάνο ότι έχω ένα φιλό ο οποίο δούλευε 2-3 ώρε τη βδομάδα υπερορία γιατί έπαιρνε χαμηλό μισθό. Ξέρει να ανεβάσει λίγο το μισθό του. Οπότε πάνε οι υπερορίε του. Shop. Αυτό έτσι δεν είναι ρεποστό. έπαιρνε 5-5,5 κατοσάρικα ο άνθρωπο και έκανε 2 ώρε την εβδομάδα υπερορία για να μπορεί να αυξηθεί το μισθό του. Τέλο τώρα αυτό. Δεν το καταλαβαίνουν. Τώρα και με τη βούλα. Αυτό είναι όλο το νομοσχέδιο. Ναι, δεν το καταλαβαίνουν. Ότι, δηλαδή... ότι δίνει την ευκαιρία στου επιχειρηματίε να μην πληρώνουν ποτέ ξανά υπερορία. Ακριβώ. Δηλαδή. Ούτε να προσλάβουν βέβαια δεύτερη βάρδια στα μαγαζιά. Ναι. Όχι. Όποιο είναι δηλαδή. να κάνει το παραπάνω, αυτό θα την κάνει και θα την πάρει σε ρεπό του το που ανήμερα. Μιλάμε σε μια δουλειά που είναι όλη η που πονάει ο άνθρωπο Και κάνε δύο-τρει ίσα ίσα ώρε για να αυξήσει τον μισθό του. Πάνε αυτά. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Γιατί λέει πολλέ εξυπνάδε ο Μπογδάνο εκεί πέρα. Yes, please go on. Όσο για τον αυτιά που είχε την απορία και είχε ρωτήσει στην τηλεόραση και ο εργοδότη δήθεν, δηλαδή, αν δεν δε δεχτεί, λέει ο εργοδότη. Θα <Τα> θέλω τα λεφτά στην τσέπη, γιατί έχω το παιδί, έχω τη γυναίκα, αυτό και αυτό και αυτό. Μπορεί να το κάνει. <Τα Όλα... <Τα <σμορφή> <σμορφή> αυτό είναι θέμα συμφωνία. Δηλαδή, μπορεί να θέλει μια πλευρά και να μην θέλει άλλη. Και άμα δεν θέλει ο εργοδότη, τι κάνω εγώ. Είναι θέμα το συμφωνία.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 Αυτό ο αποστολή ήταν αριστερό. Απλά, τα, απλά τα βάλαμε για να καταλάβετε ότι έχει να διαλέξει, Χατζηδάκη. Σημασία αυτός... έχει ποιο διαλέγει για τη ζωή σου. Σωστό. Αυτό ήταν αριστερό και δεν το γνώριζε. Ποιο σου, το... σου διευρύνει το πνεύμα και ποιο σου βάζει παροπίδα. Και όχι μόνο το πνεύμα, Και, και παροπίδα και... και σκοτεινιά γενικότερη στη ζωή. Σκέφτομαι πόσο θα ντρεπόταν για τη νέα δημοκρατία του Κούλη, του Άδωνη, του Βορύδη, του Κλεύρι, του Κυρανάκη, του Γεραπετρίτη. Ο Χατζηδάκη. Ναι, ο Μάνο. Νομίζω θα του είχε γραμμένου στα αρχίδια του. Αφού του είχε ξεχ Such O-B wonder such O-B wonder